Ho bene segnai uni strada. un Σαβή σε γνώνα Λουκά, θες να για την απελευθέρωση της Ελλάδας της πατρίδα μας, της ιδέασης της του του μας. Λοιπόν, δεν είναι πέμπτη. Όχι, δεν είναι πέμπτη, <laughs> αλλά τι έχει γίνει. Είναι μια Παρασκευή, ποιος το περίμενε πως θα ήταν Παρασκευή. <laughs> λοιπόν. Αλλά μοιάζει με πέμπτη, το είχαν πει οι προφητείες. ποντιακό όλο αυτό που θα πούμε τώρα, αλλά γίνεται. Η, το σχέδιο της εκπομπής Καλέτα είναι αποτυπωμένοι σε ένα χαρτί Α4 που δείχνει ότι είναι το πρώτο ηχητικό που παίζουμε. Το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο κτλ. Με κάτι κολυμφογράμματα ενώ δεν τα βγάζω έχει, εγώ. Δεν φανταστεί τι κάνει ένα σενάριο, τώρα κάνει μια οργάνωση Όχι, όχι. Δεν έχει Τα βγάζω εγώ, είναι τα, τα ναι, ναι, ναι, ο αριθμό των tape. Γιατί η εκπομπή βασίζεται στα tape. Και στη σειρά που θα παίξουν και τα Αυτό λοιπά. το χαρτί πριν ξεκινήσει το δελτίο, το φέρνω εγώ εδώ και το αφήνω εδώ στην κεντρική θέση μαζί με ένα στυλό. Μαζί το βρήκαμε. Ποιο το πάρει. Όχι, πε ποιο το έχει πάρει. Μαζί με ένα και στυλό. Okay. Έχω <laughs> βρει το στυλό εδώ και ώρα. Εντάξει. Έλειπε το χαρτί, βρέθηκε τώρα το χαρτί. Ωραία. Χωρί το χαρτί εδέ, θα δε... κάνω μπράβο, Χωρίς και... το χαρτί δεν υπάρχει εκπομπή. Γιατί δεν θυμάμαι ποιο είναι το δεύτερο ηχητικό. Γιατί έχει μια σειρά, δεν είναι στη δημοκρατία. Και αυτά έχουν σημειωθεί στη σειρά πριν κάνα δύο ώρε. Τρία-τρει ώρε κτλ. Ένα μυαλό και εσύ πώ να προλάβει. Μπράβο. Πριν το. Πριν, την, πριν το δελτίο, έρχομαι και αφήνω εγώ πάντα εδώ το χαρτί και το στυλό και τα ακουστικά. Βγαίνω έξω για να μην ενοχλώ το ντέτσκα και μπαίνοντα το εδώ δεν υπήρχε χαρτί. Να το. Δεν υπήρχε κανένα απολύτω. Κάποιο μπήκε πριν. πριν, Μήπως το πριν τέτοια γράμματα περίεργα το περάσαν για επιστολή λοιπόν, του ωραία, Ισού. Τέλος, με επιστολή Το βρήκαμε το χαρτί. Τι το βρήκα, έχει μια λαδιά πάνω, <laughs> Τι Και το Λοιπόν, 80. Κάνε μια εδέπιος, πήρε έτσι για χαβάλε. Δεν θα έχει κυρώσει όποιο το πήρε το χαρτί άλλο. Ακούσαμε, ήταν ο Σόρα αυτό που ακούσαμε. Τώρα στην αρχή που έλεγε αυτά που μα περιέγραφε, ε, γιατί έχουμε ευρωεκλογέ σε δύο εβδομάδε, δύο κυριακέ, οπότε πρέπει να ενημερωθούμε και εμεί εδώ κάνουμε προσπάθεια να σα ενημερώσουμε για όλου του τους πολιτικού σχηματισμού που διεκδικούν την. σα, όπως λέει ο ίδιος ο Σόρας το Ελλήνων Συνέλευσης, το θυμόσαστε αυτό είναι εδώ, εσείς τι κάνετε ψηφίζουμε όλοι το δικό μας εθνικό πολιτικό φορέα ψηφίζουμε όλοι Ελλήνων Συνέλευσης Αρτέμις Σόρα Ελλήνων Συνέλευσης μέχρι να Το μόνο που μένει είναι να εμφανιστεί εσύ πολιτικό Εγώ είμαι αυτός που πρέπει Την ώρα που πρέπει για να κάνω αυτό που πρέπει Έχει κόψει λίγο αλυσίδα Έτσι ήτανε Αλλά είναι αλλιώς να το ακούς τώρα Επικαιροποιημένο γιατί τον είχαμε χάσει Δεν ξέρω είχε βγει από τη φυλακή Δεν είναι ο μόνος πολιτικός που από τη φυλακή κάνει καριέρα Ή μπαίνε, βγαίνει στις φυλακές Και υπάρχει και κόσμο από κάτω, σοβαρό κομμάτι του ελληνικού λαού. Πριν λίγα χρόνια είχαν και γραφεία στι γειτονιέ, ήταν γεμάτα τα γραφεία κτλ. κτλ. Αλλά τώρα όμω έχουμε ευρωεκλογέ. Το είπε, είναι εδώ. Εσεί δεν ξέρουμε τι ακριβώ κάνετε. Αλλά ω πολιτικό του μετά, μεταπολιτικό όπω λέμε, ο Αρτέμι Σόρα θέτει και φιλοσοφικά θέματα από το δεκάλεπτο το προεκλογικό. Όλοι με γνωρίζουν ποιο είμαι. Σένα κρύβουν ποιο είμαι εγώ Αλλά στην ουσία είμαι εδώ για σένα Για όλους, για την ίδια τη μονάδα Όλα είναι μια στιγμή Η ώρα είναι τώρα, η στιγμή είναι τώρα Τα πάντα είναι μια στιγμή Ως μια σταγόνα Ο ίδιος ο ωκεάνος Όλα είναι μία στιγμή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 μην το προσπεράσουμε να σταθούμε δεν θα σταθούμε δηλαδή δεν έχουμε χρόνο έχουμε να ακούσουμε άλλα, έχουμε να ακούσουμε Κυριάκο Μητσοτάκη Κάπω έτσι ο Σόρο θα τσιμπήσει ψήφους είμαι σίγουρος ότι και οι ψηφοφόροι του κατάλαβαν τώρα τι είπε όλο αυτό με τη στιγμή εγώ είμαι εδώ, εσείς που είσαστε εγώ κάνω το σωστό, εσείς που είστε να κάνετε επίση το σωστό και άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία του Κυριάκου Μητσοτάκη Μάλλον ο Κυριακό Μητσοτάκη έχει στείλει μια επιστολή. Θυμόμαστε, περιμένουμε την επίσημη απάντηση. Αν επίσημη ήταν, θα το δούμε. Η επίσημη απάντηση αναμένεται για την ακρίβεια και έτσι θα χτυπηθεί. Θα χτυπήσει και τι πολυεθνικέ. Χτυπάει ήδη τι πολυεθνικέ μέσω και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφού πήρε φόρα λοιπόν με αυτή την επιστολή, είπε να στείλει κι άλλε. Σήμερα συνυπέγραψα μια επιστολή μαζί με τον Πολωνό Πρωθυπουργό, όπου ζητώ. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα κοινή ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για σημαντικά αμυντικά έργα τα οποία θα αφορούν ολόκληρη την Ευρώπη. Και το παράδειγμα το οποίο της έδωσα είναι η δημιουργία μιας αντιπειραυλικής ασπίδας πάνω από ολόκληρη την Ευρώπη. Σκεφτείτε το όφελος για την πατρίδα μας αν καταφέρναμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο αμυντικό σύστημα με ευρωπαϊκούς πόρου. Την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν σκέφτομαι που πέρα παραμέρα παίρνει μια επιστολή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα λένε στο γραφείο πάλι έστειλε αυτό τι θέλει πάλι τώρα θέλει πυράβλους το σύστημα το δόμ του Ισραήλ το Άιρον να το βάλουμε και εδώ στην Ευρώπη Προχτέ θέλει να χτυπηθούν οι πολιεθνικέ. Πρέπει να γέλασαν πάρα πολύ στην Ευρώπη με αυτή την επιστολή του κ. Μητσοτάκη. Δεν ξέρω τι άλλη έχει στείλει, γιατί υπάρχουν και διαπόρριτε επιστολέ. Γενικώ το έχει ρίξει στι επιστολέ. Είναι μια μέθοδο διακυβέρνηση. Πολύ αποτελεσματική. Όπω βλέπουμε, αν κρίνουμε από την ακρίβεια και από την ταραχή που έχει προκληθεί στι πολυεθνικές. Επειδή πολυεθνικές, μάχη κατά των πολιεθνικών, λίγο αριστερά ακούγονται αυτά. Να πάμε στην κινηματικότητα. Το θα μείνει ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ανταλλάξετε. Όχι, ποτέ. Όχι. Σε ευχαριστώ Παναγία. Εντάξει, θα το αλλάξουμε. Το η κινηματικότητα ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ. Πώ το παρεπέδιε. Ένα άλλο ποσό, Ποιο. Α, αυτό που είπα τώρα εδώ, Πώ το παρεπέδιε, ήταν νόστιμο. δεν ήταν. Το η κινηματικότητα ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ. Πόφα Η κινηματικότητα ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ. Έλα μου. Αν νομίζανε να υπάρχει το ντράμα. Το ντράμα κα. Ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει; Εντάξει, α, εκεί τον η κινηματικότητα. Ωραίο. Ε, το μάθαμε. Χρήσιμο είναι να ξέρουμε πού ακριβώ ανήκει η κινηματικότητα. Γιατί εγώ νόμιζα ότι ανήκει αλλού η κινηματικότητα. Τελικά, όπω μα είπε ο Στέφανο Κασελάκη, από τι πολλέ συνεντεύξει που δίνει τώρα τελευταία, λογικό λόγο εκλογών, ε, μάθαμε ότι η κινηματικότητα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπει το ΣΥΡΙΖΑ, πληροφορείσαι για το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε γνώμη και μνήμη όλοι για το ΣΥΡΙΖΑ. Και λε, ναι, αν υπάρχει κινηματικότητα, ανήκει σε αυτό το κόμμα και κυρίω με τον Κασελάκη, αρχηγό τη κινηματικότητα. Δεν είπε μόνο αυτό, στη συνέχεια τη φράση του το χόντρνε. Ο έμπρακτος σοσιαλισμός... Έλα μου. Ο έμπρακτος σοσιαλισμός, η σοσιαλδημοκρατία, η σύμπτυξη της με τη ριζοσπαστική αριστερά, ανήκει στο σύριζα. Αυτό που λέμε στη σύγχρονα αριστερά. Τα, τα, τα, τα, τα. Ο έμπρακτος σοσιαλισμός ανήκει στο σύριζα. Ποιο πέθανε. Άρα λοιπόν τα ονόματα... Έχουν μια ιστορική αναφορά. Αλλά όπως έχω πει, ο αδέρα Παπαδρέου δεν πρόκειται να αναστηθεί. Ωρα τι πάθαμε! Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ο ίδιος με το 2015. Όχι! Και πρέπει τώρα να πάμε μπροστά. Εντάξει, μάστορα. <μυριακότητα> Έτσι λοιπόν μάθαμε για την κινηματικότητα που ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά κυρίως ο έμπρακτος σοσιαλισμός. Πθαύ το Τσίπρας δεν έλεγε. Δεν χρησιμοποιήσω καν τη λέξη σοσιαλισμός, τι να χρησιμοποιήσει, χρησιμοποιήσεις, έφερε το ΕΚΑΣ έκοψε, ξεπούλησε τη χώρα, για σοσιαλισμό, θα μίλαγε. Έλεγε άλλα, αλλά τέτοια δεν έλεγε. Ήρθε λοιπόν τώρα ο Κασελάκη από την Αμερική που ήρθε για διακοπές πέρυσι και βγάζει χρόνο τελικά ως πρόεδρος και ως υποψήφιος προθυπουργός εν δυνάμει, παίζουν αυτά, έτσι γίνονται και μιλάει για τον έμπρακτο σοσιαλισμό. Ε, το είπε, δεν το έχουμε μοντάρει, έτσι ακριβώ είναι. Ε, δεν είπε μόνο αυτά που είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να τα ξέρουμε επειδή έχουμε ευρωεκλογέ. Ο ένα δίνει μάχη κατά των πολυεθνικών, Κυριάκος Μητσοτάκη, που δεν το έχει κάνει κανεί άλλο, όπω λέει και ο Σκέρτσο και ο ίδιο ο Μητσοτάκη, κατά των μονοπωλίων. Θα ακούσουμε σε λίγο. Δίνει μια μάχη κατά των μονοπωλίων ο Κυριάκος Μητσοτάκη και η κυβέρνηση αυτή. Ο άλλο είναι υπέρ του έμπρακτου σοσιαλισμού. Στις εκλογές έρθετε εσείς κόμμα αλλά δεν φτάνουν τα, τα κουκιά για να κάνετε μια κυβέρνηση θα συνεργαζόσαστε με το Πασόκ σε μια τέτοια περίπτωση αφού λέτε ότι με πάρα πολλά στελέχη του, όχι στελέχη του και ο Παδούς δεν θέλω να πω στελέχη, mm. μοιάζετε είσαστε κοντά και τα λοιπά, και τα λοιπά, με έναν κόσμο του Πασόκ θα κάνατε τότε μια συνεργασία ε, λέω για τι εθνικέ εκλογέ. έτσι ε, Είναι τόσο πρόημη αυτή η ερώτηση, δηλαδή έχουμε τόσο δρόμο μπροστά μας. αλλά δεν, δεν πρόκειται καν να, να σκεφτώ ένα τέτοιο σενάριο αυτή τη στιγμή διότι θεωρώ ότι θα έχουμε χτίσει μια ε, πολύ πλατιά και βαθιά κοινωνική βάση ε, από βούφους και γεράκια, α, ναι, γεράκια αυτηνά, α, ναι. πελεκάνους ναι, ναι. που αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Θεωρώ ότι θα έχουμε χτίσει μια ε, πολύ πλατιά και βαθιά κοινωνική βάση ε, από μπουφους Ένα, δύο, τρει, τέσσερι αυξάνονται ε, Η ζωή μετράει του μπουφους Δεν μέτρησε όμως τους πελεκάνους Και θα υπόλοιπα πτηνά. παπτίνα Που λέει ο Στέφανος Κασελάκης ότι χτίζεται ένα μέτωπο με όλους αυτούς Ωραίο είναι αυτό γιατί ο έμπρακτος σοσιαλισμός Δεν μπορεί να γίνει μόνο με ανθρώπους Θέλει και μπουφους τέτοιοι είναι και άνθρωποι, αλλά θέλει και μπουφους πτηνά και κυρίως πελεκάνους Πελε... σοσιαλισμός έμπρακτος χωρίς πελεκάνους δεν υπάρχει, αυτό το ξέρουμε όλοι <laughs> επειδή το λέει <laughs> ο Στέφανος Κασελάκης Ο Κυριάκο Μπιζωτάκη νωρίτερα στη Βουλή είχαμε συζήτηση στη Βουλή με θέμα την ακρίβεια, το τι ακούστηκε ε, ο, εκεί, γιατί η ακρίβεια μαστίζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Οπότε ήταν εκεί οι διάλογοι, οι διαξυφισμοί υπέρ των ελληνικών νοικοκυριών. Και δύο εβδομάδε πριν τι ευρωεκλογέ, Ψιλοφαντάζεστε περίπου τι σφαγή θα έγινε. Εκεί λοιπόν έλεγε ο Κυριάκο Μπιζωτάκη τα δικά του πολύ ωραία, τη μάχη δηλαδή κατά των πολυεθνικών, που δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, απλά είναι μια μάχη με επιστολέ, την οποία την παρακολουθούμε όλοι και γελάμε. Εκεί πετάχτηκε η τζάκρη να του την και ο Κυριάκο Μητσοτάκη την είπε στην τζάκρη. Και μια και μιλήσαμε για τον πληθωρισμό των τροφίμων, έχει ενδιαφέρον μια ανάλυση η οποία έγινε πρόσφατα. Μα αφορά και εμά, ειδικά θα έλεγα, κύριε Ανδρουλάκη, διότι προερχόμαστε από την Κρήτη και παράγουμε πολύ ελαιόλαδο. Ο πληθωρισμό των τροφίμων στη χώρα μα έχει μια ιδιαιτερότητα. Και η ιδιαιτερότητα αυτή είναι ότι το ποσοστό του ελαιολάδου είναι πολύ υψηλό στη συμμετοχή του πληθωρισμού. Χωρίς το ελαιόλαδο. Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο, ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Καταλάβετε λίγο, είναι σύνθετα θέματα αυτά. Καταλαβαίνω, μερικέ φορές δυσκολεύεστε να τα αντιληφθείτε, αλλά ακούστε και την άλλη άποψη επιτέλου. Αμέσω ηρωνία, κυρία Τζάκρη. Αμέσω ηρωνία. Κύρια Τζάκρυ, λίγο πιο ήσυχα. εσεί και το... ήρθε και από εσεί ειδικά έχετε ψηφίσει και όλα τα μνημόνια σε αυτή την αίθουσα. δεν αφήσει δεν έχετε ψηφίσει τώρα. Και κατά ο γιατί εγκαλεί την Τζάκρη, επειδή έχει ψηφίσει και τα τρία μνημόνια. Ο ίδιο έχει ψηφίσει τα δύο. Η αδερφή του έχει ψηφίσει και τα τρία. Ε, ότι Είναι καλύτερος αυτός που έχει ψηφίσει τα δύο γιατί το πρώτο αν θυμόσαστε η επίσημη Νέα Δημοκρατία υπό τον Σαμαρά δεν ψήφισε τα μνημόνια, είχε ψηφίσει τώρα γι' αυτό και διαγράφει κτλ. Και τα, τα, τα θυμόμαστε. Εδώ λοιπόν εγκαλεί την τζάκρι επειδή ψήφισε τα τρία μνημόνια ως κάτι πάρα πάρα πολύ κακό. Εγώ α είπαμε υπέρ του δυτικού προσανατολισμού τη χώρα. Θέλω η Ελλάδα να είναι στο σκληρό του τη ευρωζώνη. Εγώ ψήφισα από το πρώτο μνημόνιο το μνημόνιο. Όταν στην Ελλάδα δεν το κλείνω προ σήμερα με το μνημόνιο. Έτσι, σήμερα ψήφισαν μνημόνιε. Με εντάξει, κρα... εμεί κράτησαν τη χώρα στο ευρώ. Άλλο ένα που έχει ψήφισε και τα τρία μνημόνια. Άρα κακό και για τον Άδωνη. αλλά δεν θα γυρίσει ποτέ να πει στον Άδωνη, έχει ψηφίσει και τα τρία μνημόνια. Σουρεαλισμό πλήρη. Ο Πρωθυπουργό. Των μνημονίων, ο, ο πρόεδρο του κόμματο που οδήγησε τη χώρα στα μνημόνια, Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαλή βουλευτή την Τζάκρη, επειδή ψήφισε και τα τρία μνημόνια. Τα οποία τα επικαλούνται για να αποδείξουν πόσο καλά πάμε και ευτυχώ που υπήρχαν τα τρία μνημόνια και έχουμε μείνει εντό ευρώ όλα μαζί. Και τα από εδώ και τα από εκεί. Και τα άσπρα και τα μαύρα με την ίδια ευκολία. Εν τω μεταξύ, πριν τον διακόψει, η έλεγε αυτό που είπε και προχθέ ότι φταίει το ελαιόλαδο τώρα που έχουμε υψηλό πληθωρισμό. Όταν άρχισε η ακρίβεια στα προϊόντα πριν κανένα δίχρονο, ήταν έφταιγε η Ουκρανία. Ε, τότε ήταν εισαγόμενο ο πληθωρισμός, μετά έφταιγε μια ε, ε, κρίση καυσίμων, μετά έφταιγε η Γάζα, μετά έφταιγαν οι Χούθη, χούτι τους λέγαμε μέχρι κάποια στιγμή ξαφνικά, έγιναν Χούθη το τελευταίο εξάμηνο. Mm. τώρα αυτά Φέτα. Να δούμε αύριο μεθαύριο και οι πολυεθνικές πάντα βεβαίω. Αυτοί. Φταίνε όλοι αυτοί, κατά καιρούς, πάντα θα φταίνε κάποιοι άλλοι, πάντα φταίνε κάποιοι άλλοι. Ποτέ δεν φταίει εδώ η κυβέρνηση. Θα αλλάξουμε όμω κυβέρνηση σύντομα, αναμένονται πολύ σοβαρά γεγονότα. Τώρα, ότι ένας πρόεδρος τη αξιωματική αντιπολίτευσης που δεν έχει σχέση με την πολιτική σε προηγούμενο χρόνο έρχεται και αναγνωρίζει αυτό το γεγονός ότι είμαστε η μοναδική αντιπολίτευση και πιστεύω θα γίνουμε και αξιωματική αντιπολίτευση και κυβέρνηση συν το χρόνο και αξιωματική αντιπολίτευση και κυβέρνηση το χρόνο, γιατί αυτό που αναγκάζεται να ομολογήσει και ο κ. Κασελάκης το αναγνωρίζουν οι πολίτε και το βλέπουν και το θέλουν. Είμαστε η μοναδική αντιπολίτευση και πιστεύω θα γίνουμε και αξιωματική αντιπολίτευση και κυβέρνηση. Και αξιωματική αντιπολίτευση και η κυβέρνηση. Το τέλο πολύ λέει! Το τέλο, το τέλο! Το τέλο που Ποιο δεν το θέλει αυτό να γίνει η ζωή Κωνσταντοπούλου στην αρχή? Αξιωματική αντιπολίτευση, πρώτον πυλών είναι. Και αμέσω μετά η κυβέρνηση. Εγώ θα έλεγα απευθεία κυβέρνηση να την κάνουμε. Μην χάνουμε χρόνο, αυτά φτάνει βλακίε. Βλέπετε στην αξιωματική αντιπολίτευση δεν κάνουν και τίποτα. Η κυβέρνηση κάνει. Άρα η ζωή Κωνσταντοπούλου πρέπει να γίνει κυβέρνηση επιγόντω. Θα ήταν ωραία ιδέα. Χτε με τον άλλον εδώ που λέγαμε, φτιάξαμε ένα κυβερνητικό σχήμα. Κασελάκης Βελόπουλο, ωραίο κι αυτό. Επίση καλό. Δεν ξέρει τι να πρωτοδιαλέξει. Αλλά και μόνη τη η ζωή Κωνσταντοπούλου ω πρωθυπουργό τη χώρα και η πρώτη γυναίκα θα ήταν ακόμη καλύτερο. Έχουμε πολλέ επιλογέ. Αυτό είναι. Να κρατήσουμε το αισιόδοξο και το σημαντικό. Έχουμε πολλέ επιλογέ. Φαντάζομαι ο λαό θα διαλέξει την καλύτερη. Τώρα που έχουν μαζευτεί πάρα πολλέ καλέ επιλογέ, δεν το έχουμε πάντα. Αυτή τη συναστρία δεν την έχουμε πάντα. Τώρα έκατσε. να το αξιοποιήσουμε. Θέμαστε, είμαστε πολύ πιο ριζωμένοι στην κοινωνία. Θα έχουμε ένα πολύ ξεκάθαρο κυβερνητικό πρόγραμμα και θα έχουμε κερδίσει κόσμο από παντού και από μπουφους και γεράκια, πελεκάνους. Παίζουν, οι μπουφοι γενικώς σε κάθε εκδοχή παίζουν και είναι πολύ σημαντικές αυτές οι συμπράξεις. Αυτά τα μέτωπα, άνθρωποι, πουλιά, πτηνά, ζώα γενικότερα, είναι για το καλό. Οπότε να μην τα απορρίψουμε, έχουν αλλάξει συνθήκες, έχουν οριμάσει για τους μπουφους. Είναι όριμες συνθήκες, εδώ και χρόνια βέβαια, αλλά τώρα έρχονται και επισφραγίζονται. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός μας, λίγο νωρίτερα στη Βουλή για να περιγράψει τη μάχη που δίνει κατά τον πολυεθνικών επειδή από κάτω των ψιλογγιουχάρα οι βουλευτές όλων των κομμάτων ήθελε να εγκαλέσει την αριστερά γενικότερα και χρησιμοποίησε ένα επιχείρημα που το ακούσαμε χθε από τον Άκη Κέρτσο, αλλά τώρα το λέει ο ότι Γιατί με κοροϊδεύετε όλοι εσεί, ελεύθερη απόδοση κάνω, γιατί με κοροϊδεύετε όλοι εσείς τη αριστερά, εσεί δεν ήσασταν κατά των μονοπωλίων και δεν είσαστε πάντα κατά των μονοπωλίων, θέλοντα να πει ο ποιητή ότι και εγώ τώρα εδώ, με την επιστολή μου στην Ευρώπη, είμαι κατά των μονοπωλίων. Θα ήθελα να σχολιάσω το γεγονό που μου κάνει πραγματικά εντύπωση ότι μια, ευρωπαϊκή, μια πρόταση η οποία έχει αντίκτυπο στην, στην Ευρώπη, τη κριτική. Από την αριστερά, συγγνώμη, εσείς όσα αριστερά δεν ήσασαι το κόμμα που ήσασταν πάντα ιστορικά κατά των μονοπωλίων. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση, κάνει μια πρόταση συγκεκριμένη και τη σας κείτε κριτική αντί να συνταχθείτε με την πρόταση αυτή σε μια λογική η οποία φαντάζομαι ότι επί τη αρχής δεν σας βρίσκει αντίθετος. <Τι> Ti dimenticare darà piangi quando mi ridevi infacci Se nomi essis o salterà Denisasse to come pu'issan sta'n patà istorica catà tol monopolion erchete lipone kivernis cani mia των μονοπωλίων ah. έτσι τελειώνουν αυτά τα τραγούδια απότομα, σαν φρενάρισμα Τα ραπότραποειδή, όλα αυτά ό, από όλε τι χώρε. Έτσι λοιπόν, πληροφορηθήκαμε ότι ο Κυριάκος Μιτζοτάκη το έχει στο μυαλό του ω μια μάχη που δίνει κατά των μονοπωλίων. Και εγκαλεί την αριστερά σε όλε τι εκδοχέ επειδή δεν συμμερίζεται τη μάχη που δίνει ο ίδιο κατά των μονοπωλίων. Και θα έπρεπε να είναι μαζί στη μάχη κατά των μονοπωλίων. Απλοϊκό τρόπο σκέψη. Ευθεία γραμμή δηλαδή. Εγκέφαλο ευθεία γραμμή. <Ρι> τι κάνω εγώ, με την επιστολή, στρέφομαι κατά τον μονοπωλίων. Τι λέει το ΚΚΟΕΑ για παράδειγμα κατά των μονοπωλίων, μια τεκμηριωμένη ανάλυση ενό αιώνα και παραπάνω για το πώ πρέπει να ανατραπούν, τι σημαίνει η κοινωνία, η οικονομία με μονοπόλια κτλ. κτλ. Θα έπρεπε να είσαστε μαζί μου, έτσι καταλήγει. Λογικό. Στην ίδια έχει πει ότι ήταν πολιτικό κρατούμενο 6 μηνών και επειδή γέλασαν και τα πόμολα, του εγκάλεσε όλου γιατί γελάνε, επειδή ο ίδιο θεωρεί τον εαυτό του πολιτικό κρατούμενο 6 Έτσι και τώρα, επειδή γελούσαν, του είπε. Αυτό για τα μονοπώλια. Γενικώ είναι μια αριστερή κυβέρνηση. Το έχουμε καταλάβει όλοι. Ο ένα θέλει τον έμπρακτο σοσιαλισμό, ο Κασελάκη, ο άλλο εφαρμόζει σοσιαλιστικέ πρακτικέ, επαναστατικέ διαδικασίε, κατά των μονοπωλίων. Τα μονοπόλια σκέφτομαι εγώ. Είτε με τον ένα είτε με τον άλλο, περνάνε πάρα πολύ άσχημα. Ο λαό. Πλέει σε πελάγια ευτυχία. 2, 1, 10, 80, 80. Όσοι θέλετε να πάρετε μέρο στον πόλεμο κατά των μονοπωλείων το νούμερο. Στο ίδιο νούμερο. Όσοι θέλετε να πάρετε μέρος στον έμπρακτο σοσιαλισμό και στην κινηματικότητα. Το ίδιο νούμερο είναι γιατί η ίδια κατάληξη και η ίδια αφετηρία τα ενώνει όλα αυτά. Και η ηγέτης και των δύο κινημάτων είναι ο Αποστόλης μέσα που σας περιμένει. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού και πρώτε διαφημίσεις. Παρακαλώ! Τι, ποιον! Το τεμέτερον, Ναι! Εδώ, Κοζανόστρα, το τεμέτερων από την κάτω Ιταλία. Ιταλιάρο, τελσούντ! Τι λέει, παιδάκι μου! Είσαι μαφιόζο! Μαφιόζο, μαφιόζο! Α. η πρώτη η Κοζανόστρα. Ναι, εντάξει, <laughs> Κοζανόστρα, τα ξέρουμε αυτά. Είσαι και στο χωριό σου. Λέει, γιατί θε. Ναι, ναι, ναι. Θέλω αγωνιστικούς χαιρετισμού από τι γαλέρες του τουρισμού. Τα μπάρια. Μάγειρα, αδελφέ, τώρα να του το Πέρα από την πλάκα. Τις Τη πείνα, αν θε, σε σχέση με αυτά που παράγουμε, δηλαδή δεν καρπονόμαστε αυτά που αξίζουμε. Άντε καλέ, αποκλείτε. Σε τι καθεστώ ζείτε εσεί, Έλαντε. Πού ζούμε, που Καλή ζήτε. συχνότητα από ό,τι φαίνεται. Κα... Εδώ στη στεριά, καμία σχέση. Ό, ό,τι παράγουμε, το καρπονόμαστε φουλ. Δηλαδή, σχεδόν μέτοχοι είμαστε με τι πολυεθνικέ. Στη μήκονο, αδελφέ μου, στη μήκονο. Έτσι από... που λέει και μια ψυχή. Ένα, να στην σε καλά. Φύσκομαι. Όχι, να σε καλά, περίμενε. Έχει κι άλλο πολύ. Τι θα μαγειρέψουμε, θα Θα σου κάνουμε μακαρόνια με κοιμό. Για να φας. Θα σου κάνω μακαρόνια, δε κίμα για να πα. Θα σου κάνω και μασά τα πόδια σαν τον Άτο. Ναι, ναι, μου. μου. Μπορεί όμω αυτά να τα μπλέξουμε κάπω. Τα πόδια να, με τα μακαρόνια και να τα τρώσω τα πόδια μου. Ενώ να ικανοποιήσουμε και το ποδολαγνικό κοινό. Έτσι, έτσι. Θα σου κάνω με λομακάρ, αδελφέ. Θα σταλίψω με μέλη. Θα σου βάλω τα μακαρόνια από πάνω. Μπε στο φούρνο, κρατέ. Μπε αμέλ, Bésame el mucho como si fuera esta noche la última vez. Ya to mucho to le pedí esta carábio que catalepsa na fora. Ya to mucho caballa i mas da delfa, to mucho Mucho mucho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 Τι να σου ο πει. Ο... Τα λέει ε... ο Μητσουτάκη. Να, είδε από τότε δεν νοιαζόταν ο κόσμο. Η μόνη τελειά, πολιτική ναι. δύναμη η οποία έχει να του πει κάτι συγκεκριμένο για την επόμενη μέρα, όχι για το τι έγινε το 1963 και του γκουτζαμάνιδε και τα τρίκυκλα. Πείτε μου τώρα το παιδί των 17 ετών, αν τον ενδιαφέρει το τι έγινε το 1963. Από τότε δεν νοιαζόταν ο κόσμο. Ο κόσμο όμω νοιαζόταν. Αλλά... Εννοεί ο κόσμο που το... είχαν διορίσει αυτή, ρε παιδί μου. Υπήρχε μια μαύρη μια τρομοκρατία έτσι γενικά. Εκείνε ο... εποχέ. Και Τα επόμενα ε, χρόνια τη μεταπολίτευσης λοιπόν, Στη ε, μεταπολίτευση είχαμε τέτοια. Δεν ξεχύλιζε η στο... δημοκρατία. Ο τόπο κάθεται στενό, κάθε γειτονιά. Στο τέλο τη δεκαετία του 90 αποφάσισε ο πατέρα μου να μου πει ότι εκεί έγινε αυτό, αυτό και αυτό. Πάλι Αλλά καλύτερο. δεν τολμούσε κανεί να πει το παραμικρό. Ε, στο τέλο τη δεκαετία του έγινε 30 χονόρε. Για να το κάνω. Ε, κάτι έμαθα. Αμάδει... Αμάδει... όμως νομίζει αμάδει... Δεν τελειώνει ποτέ η μάθηση. Όσο ζω, Δεν λένε. Το έμαθα 30. Τι θέσει. Πάλι σε έπιασα, Μωρί Χιωνάτη. Τι θες, Μωρέ. Τι θέλω, να σου πω κι άλλα. Έχω πολλά να σου πω. Λέγε. Ωραία. Τι άλλο θέλει να πω. Ε, ναι. Ένα να σου πω. Το θέλουμε και ξέρουμε μια μέρα πώ θα γίνει. Κουτσόπουλο για δήμαρχο φωνάζει νέα Σμύρνη. Χα της Το περιμένουμε και σίγουρα θα γίνει. Κουτσόπουλο για δήμαρχο φωνάζει νέα Σμύρνη. Δηλαδή, ο λαός έχει την εξουσία Αρκεί να το αντιληφθεί, να ξυπνήσει Αυτό Δηλαδή φωνάζουν να γίνει ένα τηλεμάγειρας Δήμαρχος στη Νέα και εκεί είναι η λύση Και πει να μου το πεις σαν κάτι καλό Χατζιφραγκέτα ρε φίλε Οτιδήποτε Τέλος πάντων Σου δίνω πάθες, πάρε βάλε Δεν θέλω, άστο, άστο, α έτσι άστο Είσαι αρνητής, όχι Είμαι αρνητής, τον πούλο Η κινηματικότητα ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει. Εντάξει, α, εκεί ανήκει η κινηματικότητα. Ο έμπρακτο σοσιαλισμός... Έλα μου. Ο έμπρακτο σοσιαλισμός, Η σοσιαλδημοκρατία. Η σύμπτυξη τη με τη ριζοσπαστική αριστερά ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που λέμε στη αριστερά. Ποιο πέθανε, <Τι να, τι να σου πούμε και σε ένα τώρα. Ποιο πέθανε, Πολλοί. Δεν είναι ένα μόνο. Εδώ κινηματικότητα, έμπρακτη σοσιαλισμοί, έμπρακτη στην πράξη δηλαδή, όχι θεωρίε. όπω έχουν τα άλλα κόμματα, εδώ μιλάμε για έμπρακτο σοσιαλισμό. Δεν είναι λίγο, το ζούμε, το βλέπουμε και θα το ζήσουμε όταν γίνει και πρωθυπουργό, κάποια στιγμή μακάρι, ο Στέφανο Κασελάκη, ο οποίο είναι και συνεπή, είναι και ειλικρινή, γιατί παίζει ένα θέμα εδώ και καιρό με το πώ του γιατί έχει ανακατευθεί με την πολιτική και πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε ακριβώ τι γίνεται με τα στα κοκάρβα, τι γίνεται με τι περιουσίε του, με τι εταιρείε του. γιατί έχει δουλεύσει πολύ, έχει και καράβια, δεν είναι ένα το σπίτι, πώ το πήρε και όλα τα υπόλοιπα. Ε, γιατί έχουμε δει το ίδιο το σπίτι, αλλά δεν έχουμε μάθει πώ το πήρε. Το ίδιο το σπίτι το άνοιξε ο ίδιος. Το πόδεν έρχεσαι του, δεν το ανοίγει ο ίδιος. Προχθές λοιπόν είπε πότε θα μας το δώσει. Θέλω να μα πείτε, σκοπεύετε να το καταθέσετε σε ένα συγκεκριμένο χρονικό είπα, διάστημα. Είπα ότι ό,τι έχω πει ισχύει και όσον αφορά ε, στην σύγκριση είμαι πολύ υπερήφανο που έχω δουλέψει τη ζωή μου και έχω πετύχει. Ρωτώ αν το προσδιορίζετε χρονικά. Δηλαδή, αν απαντάτε στην ΕΔΜ και στον θα το καταθέσω τότε. Το είναι. Συνε... Είπα πριν από τι Μάλιστα. Άρα, τι επόμενε ημέρε, με λίγα λόγια. Πόσε μέρε έχω μείνει. Ελάχιστε. Δεν ξέρω γιατί συνεχίζεται και ρωτάτε την ερώτηση. Είπα πέσα και προ. Το είπε, όταν μιλάμε δεν κοροϊδευόμαστε είπε πριν τι ευρωεκλογέ. Ευρωεκλογέ έχουμε 9 Ιούνι άρα σε 15 μέρες από τώρα το πολύ, σύμφωνα με την προχθεσινή δήλωση θα είχαμε το πόθεν έσχεσ ξημέρωσε 9 μέρα και χτες είπε Το πόθεν έσχεσ μου, ακούστε Προσπαρατάτε αυτή τη στιγμή Ένα πόθεν έσχεση το οποίο οφείλω να το δώσω μέχρι 30 Ιουνίου. Δεν έχω, δεν τις οφείλω ξέρω. να το δώσω τώρα. Όχι, okay, εσείς ξέρετε τι. Σω λέω, 30 Ιουνίου. Ναι. Και η ίδια Νέα Δημοκρατία το έκανε θέμα αυτό ναι. προεκλογικό. Όχι, τηρώ τον νόμο. Όχι, μου κάνει ο Κίρκο εδώ ότι τρελάθηκε. Δεν τρελάθηκε. Μεσολαβούν οι ευρωεκλογέ. Δεν το έχει σκεφτεί καλά. Θα το δώσει μετά τι ευρωεκλογέ το πόθεν έσχεση γιατί δεν θέλει να το δώσει πριν τι ευρωεκλογέ, διότι θα ήταν αντικείμενο πολιτική. πολιτικού διαλόγου αντιπαραθέσεων, διαξυφισμών κτλ. Οπότε ενώ θα το δίνε με ύφος και με σιγουριά 9 Ιουνίου, τώρα το πάει 30 Ιουνίου που είναι το ανώτατο όριο λαός τώρα μέρος δεύτερον. Εγιά σα πω τόλικά, καλησπέρα. Σου. Για χαρά. Λοιπόν, είμαι η κοπέλα από το ελάκτρο τη Κρήτη που ήρθε και σε είδα για πρώτη φορά στην υπέροχη παράσταση που είχε φάει την Κληστήδα. Απα, ναι. <laughs> θα πήρα να σε ευχαριστήσω για την επέροχη πρωτιά που μα χάρησε. Μόλι στην Κρήτη ε... έχω έχει πριν από δύο μήνε τώρα, θυμήθηκε. Ε, ετελοχνισμένα. Εντάξει, θα θυμάμαι αλλά δούλευα. Ναι, ναι, ξέρω. Είτε... Τώρα έπιασα γραμμή θα μπορούσε να πει. Όχι, όχι αλήθεια. Ε, εργαζόμουν, απλά σήμερα πολύτικά και έξω να έχω χρόνο. Αραπάλι καλά, ευτυχώ απολίθηκε. <laughs> ναι, ναι, για να κότει την Μπούσα ζωντανά και όχι μετά. Πάλι καλά. Λοιπόν, εύχομαι καλή συνέχεια. Και να ψηφίσει ο κόσμο τώρα στι ευρωεκλογέ. Κουκουέ, δαγκωτό. Να τα. Κουκουέ, δαγκωτό. Είδε η απόλυση, σε έκανε κουκουέ. Έχει, έτσι, έτσι. Τι ναι, δουλειά έκανε και απολύθηκε. Στον τουρισμό δούλευα, στο ξενοδοχείο. Τη απολύσατε στην αρχή τη σεζόν. Μίλακα πολύ γι' αυτό. Όμωρε, ψυχούλε αυτοί οι ξενοδοχοί. Μπράβο. Εντελώ, <laughs> εντελώ. Μπράβο, όχι μπράβο. Όχι μπράβο, ναι. Βρήκε τίποτα καινούριο. Όχι γιατί τώρα είναι πολύ πρόοδο. Σφατώ. Να τώρα σήμερα, σήμερα έγινα Α, ωραίο, φρέσκο, μπράβο φρεσκότατο, Να είναι καλά η ψυχούλα αυτός ο ξενοδόχος που άφησε άνεργος στην αρχή της σεζόν, μπράβο του Ε, ναι, μπράβο του Βέβαια υπάρχουν και χειρότερα, πει, θα μπορούσες μπορούσε στα μισά, δεν αποκλείεται και Εννοείτε. να τους και λεπτά Εννοείται Είσαι καγκεντρεχεί πολύ. Είμαι. Ο... Είμαι και προπετή. Θα τα βάλει με τι πολυεθνικέ. Το θυμόμαστε. Και αν χρειαστεί να τα βάλουμε και με πολυεθνικού κολοσσού, θα το κάνουμε. <σώστε> <σώστε> <σώστε> ο Θεός, μου. Γιατί αυτοί ουσιαστικά πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε άλλε συναγορέ. Κάντε λίγο υπομονή και θα δείτε τι είναι ακριβώ αυτό το οποίο εννοώ. Εντάξει, ο Θήμιο γερνάει. Εσύ δεν το περίμενα. Εγώ δεν γερνάω. Εσύ μπορεί εσύ... το πιο πιερμπέκι εκεί μέσα. Γερνάω, μαμά. Τα ρούχα που δεν πρόλαβα να βάλω. Ωραία. τη δω, θα χαλάσουμε την Τάνια με τι βλακίε. Όχι, Φίλος. θα τη χαλάσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Α τη χαλάσουμε με τι βλακίε μου. Ε, πριν λίγε μέρε τη Μάση, υπό κοιτάξω τώρα που έβαλε μια ποινή, ένα πρόσημο στην εταιρεία την ενό. Α, Φίλος, ναι, ναι, ενό. Και... ήταν, σε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 Ναι, ρε Μαλάκα, να γράφει και ο Ανδρουλάκη και ο Μητσάκη επιστολέ. Εγώ ετοιμάζω μια επιστολή προ την κυρία Βαντελάιεν. <Το> <Το> θα στείλω μια επιστολή στον Πρωθυπουργό. <Το> <Το> δεν το κατάλαβα, γιατί δεν με γράφουν. Γιατί η μαθήμα λέμε να στείλουμε αλλαγέ στο δημοτικό και στα, στα αγγλικά άπειρε ασκήσει. Να, να γράψετε μια επιστολή στον Δήμαρχο. Να εκθέσετε το πόλεμο σα. Τι λέω, πού στον κούρτο θα μου χρησιμεύσει αυτό. Χωρί να, <Το> να <το> και που μου χρησιμεύσε. Γεια σου! Yeah. Μετά από 15 τηλέφωνα. Να σου πω, το ξέρει ότι εξωτερικό έχουν φτάσει οι φάκελοι με τι επιστολικέ ψήφου ανοιγμένοι. Ε τι, κλεισμένοι θα είναι. Δεν ξέρω. Γιατί τρέπεσαι και γι αυτό που ψηφίζει, Φυσικά. Ε, εντάξει, επιστρέφονται άρα και κλεισμένοι ή ανοιγμένοι. Κάτε καλέ, τώρα τίθεται θέμα αμφιβολία εδώ. Φυσικά. Εσύ είσαι μαλάκας. Ε, Έχουμε ενημερώσει και αντίστοι... Αν Κανένα δεν πιστεύει, κανένα δεν πιστεύει. Ξεκίνα να πιστεύει. Πιστεύουμε. είναι ότι είναι εκλογέ. Να, να πιστεύουμε ναι, λίγο θα... παραπάνω Σωστά. Αυτό. Πιστεύε και μία ερεύνα Καλησπέρα στους φούρνους Από την Ευαγγελία Μας στέλνει την καλησπέρα τις Να πούμε και εμείς Ωραία και που μας στέλνει Ωραία είναι εκεί Αλλά εικόνε, καλοκαιριάζει και όλες Οπότε σας ζηλεύουμε πάρα πολύ ε, Τώρα από εδώ και πέρα Θα σας ζηλεύουμε μέχρι το Σεπτέμβρη Οκτώβρη ίσω και λίγο πιο μετά Έχουμε στην Αμερική στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτή την χρονιά. Ο Τραμπ είναι πολύ πιθανό να ξαναβγεί, διεκδικεί εκ νέου το χρήσμα του πλανητάρχη που δεν είναι τέτοιος αλλά δεν έχει καμία σημασία. Αλλά εμείς εδώ δεν θέλουμε τώρα πια να ανακατευόμαστε στο τι θα κάνει ο Αμερικανικός λαός, τον αφήνουμε ήρεμο να αποφασίσει το καλύτερο. Ταυτόχρονα δεν έχουμε εκλογέ στην Αμερική. Μπορεί πιθανόν να εκλεγεί ο πρόεδρο Τραμπ, ο οποίο έχει πει κάποια απίθανα πράγματα για τον ΝΑΤΟ και τη Ρωσία και την Ευρώπη. Οφείλω να πω και ο λίγο τρομακτικά. Θέλω να πιστεύω ότι αν εκλεγεί ο πρόεδρο θα κάνει τίποτα από αυτά που λέει, γιατί θα ήταν για την Ευρώπη για την Ελλάδα τραγικά. Ε... Λάτε, προτιμάτε, Biden εσένα. Εγώ δεν παρεμβαίνω στα εσωτερικά yeah. τη Αμερική. Ο κάθε ο αμερικανικό λαό ψηφίσει τον πρόεδρό του. Εδώ, πολύ σοβαρή στάση του Άδων Γεωργιάδη δεν παρεμβαίνει στα εσωτερικά γιατί έτσι και έπαιρνε θέση θα ανέτρεπε το αποτέλεσμα. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Περιμένουν 200 πώ θα ψηφίσουν παλιγότεροι. τόσα εκατομμύρια που ψηφίζουν στην Αμερική, περιμένουν την άποψη του Άδων Γεωργιάδη ποιο είναι ο καλύτερο πρόεδρο. Άρα, ε, εκτιμούμε την πολύ μετρημένη στάση του και δεν θέλει να ε, δημιουργηθεί και διπλωματικό θέμα ότι ένα πολιτικό. ηγέτης ο Άδωνης, της δικής μας χώρας, επεμβαίνει στα εσωτερικά μια άλλης πολύ μεγάλης χώρας. Άρα δεν ξέρουμε και τι θα γίνει με τον Τραμπ, γιατί στι προπροηγούμενες εκλογές και παρέμβει ο Άδωνης Γεωργιάδης και είχε βγάλει τότε τον Τραμπ. Είναι λίγο υπερβολικό ακόμα και για μένα, Αυτό <σομίως> <ένα σομίως> είναι ό,τι. Παρά είναι βέβαιο ότι αν ψήφιζα πολιτες, Αμερικής, θα τον ψήφιζα και με τα δύο χέρια. Αλήθεια. <σομίως> ε. Ο, Όχι τη όλα εγώ είμαι Δεν τη είναι δημοκρατικών. Αλλά μου αρέσει ο Τραμπ. Ξέρετε, μου αρέσουν οι άνθρωποι. Ο Τραύλος είναι ένα πρόσωπο που το μηδέν και γίνεται τον πάρα πολύ γι' αυτό. Τον έχει λεφτά, έχει έχει Προφανώ λοιπόν αυτό το προκαληφθώνω. Είναι βέβαιο ότι αν ψήφιζα τι ΗΠΑ θα το ψήφιζα και με τα δύο χέρια. Την προηγούμενη φορά είχε δώσει γραμμή. Τον άκουσαν οι Αμερικανοί, πήγαν ψήφισαν τον Τραμπ. Τώρα δεν το είπα ακριβώ. Έχει οριμάσει και ο ίδιο ο Άδρο Γεωργιάδη και δεν θέλει να παρεμβάνει στα εσωτερικά άλλων χωρών. Οπότε είναι λίγο αμφιλεγόμενο το αποτέλεσμα. Με αγωνία το παρακολουθούμε. Έτσι κι αλλιώ, Βάιντεν από τη μία, Τραμπ από την άλλη. Πραγματικά δεν ξέρει τι να πρωτοδιαλέξει. Αυτά τα ωραία με αυτά τα διλήμματα και τις μη παρεμβάσεις ε, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, επεισοδιακά ξεκινήσαμε το χαρτί το κρατάω εδώ στο χέρι μου θα πάει εκεί που πρέπει τώρα ε, έχουμε όπως κάθε Παρασκευή τις παραγγελίες σας, αφιερώσεις σας αυτές μας πάνε στις διαφημίσεις μετά με το Γιώργο Πιέρο τα υπόλοιπα εμεί τη Δευτέρα, γεια σας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 Γάς, μωρί, δώσε, δώσε. Έτσι μόνο η αλλάζει. Με ταχύτητε μεγάλε. Φρένο στι επιβαρύνσει. στα φρένα. Και γκάζι στην ανάπτυξη. Και μα έμεινε το γκάζι. <Ρινου> <Ρινου> <Ρινου> Μία Απέραντι δρόμοι, Μια για την Παρασκευή Δώσε. Θα βάλεις από το Λουκά! Ρε Λουκά! Μόλις πει αυτό το Λουκά Λουκά θα βάλει στην Ελένη Λουκά να λέει Jesus Rise Είμαι η Ελένη Λουκά όταν σε παίρνει τηλέφωνο Λουκά! Λουκά! Χριστός Ανέστη! Λουκα, Jesus Rison! Χριστό Χριστός Ανέστη! Λουκα, κατέβω, ρε Λουκά! Καταποράει! Φεύγουμε! Εκεί που πάτε είναι ο σατανικό ο Λουκά! Με τα νιώστε! Μετα νιώστε είστε ήστερνει εκτροι! Λοιπόν και θα τελειώσουμε πάλι από το σπρωτόκοτο που λέει: Έχουμε πόλεμο! Έχουμε πόλεμο! Ναι, έχουμε πόλεμο. Φερεμίρα, φέρε μπήρα. Φέρε έχουμε πόλεμο και ο μισοτάκι σαν λέει, κυρίσουμε τον πόλεμο στι πολεθικέ, κάπω έτσι και εδώ πάνω. <laughs> Εντάξει, έχει <είχες> μια σκέψη. Οκ, <laughs> okay, το ακούω. Και το μήνυμα το οποίο θέλω να στείλω και από την συχνότητά σα και στι πολιτικέ, τι μεγάλε πολιθικέ, όταν νομίζουν, ότι η Ελλάδα δεν έκανα μπαναία στην οποία μπορούν να πουλάνε τα ίδια προϊόντα. Σε πολύ ακριβότερε. χωρίς να μας δικαιολογούν την αύξηση του κόστους είναι βαθιά ανοιχτωμένη. Βόλεμο! Βόλεμο! Βόλεμο! Και αν χρειαστεί να τα βάλουμε και με πολυεθνικούς κολοσσούς θα το κάνουμε. Βόλεμο! Γιατί αυτοί ουσιαστικά πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε άλλες αγορές. Φέρα πίρα! λίγο υπομονή. Φέρα πίρα! <laughs> πίρα πίρα! Και θα δείτε τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο εννοώ. Φύση, σίγουρα χέρια σπαρμένα, και για Σε πρόλαβα, Με πρόλαβε, ναι. Τι κάνεις? Καλά εσύ. Καλά. σήμερα είναι η επέτειος θανάτου του Χαρικλίν έξι χρόνια την Παρασκευή βάλτε σκέψεις ή το ζητείτε πατρίες οτιδήποτε, οτιδήποτε. παίζει μου κάτι συγκεκριμένο που σ αρέσει έτσι είναι οι εφηρώσεις σου είπα αυτό <στονίλυμα> Μែន όπου μαρες Ζητήτε Πατρίσ, ζητήτε σε δόσεις. <κυρίζει> πολίτε Πατρίσ. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, έγινε. Οι δόσεις μας φάγανε και εσύ το θες ακόμα. Τέλος πάντων. Πολίτε Πατρίσ. Πολίτε με δόσεις, πολίτε με κτόσεις, και τις μετρητή. Κρατηθείτε. Από 240 30 ευρώ. Πολυndesei. και <Πολύντε πηγόντος> <Πολύτε πατρίς> Μόνο κρατηθείτε! 29 ευρώ! Ναι, 29 ευρώ! Και <Πολύτε> παρεμπιπτόντο <πατρίς> <Πολύτε> Και καλά και <αυθυνάκο> Λοιπόν, βάζει Ελένη Λουκά από τη Δευτέρα, εκεί που σου λέει άσε με να τελειώσω. Βάζει λίγο οργασμό από κουντουρά από δύο ξένου, λίγο Λουκά να ταχώνει, λίγο οργασμό πάλι. Μπορεί να βάλει και από αυτό το ζετέμ, το γαλλικό, λίγο οργασμό, έτσι να μα φτιάξει λίγο ταιριάτικα. Και στο τέλο, βάζει το μυτσοτάκι να λέει Δεν τρέπεστε και δεν τρέπεστε. Εντάξει, να σου πω, πε τη Λουκάρε, παιδί μου, εντάξει. Υπάρχει κόσμο που σε γουσάρει και σε φαντασιώνεται. Πε τέτοια έτσι Και η Ελененене, όρτε με βρέδε τεγιώσα! Περάζω! Ελене, γερμανί! Δώστε μου την ελλάδα! Ελене, γερμανί! Όχι, στου γερμανού, περάζω! Ελене, γερμανί! λίγο! Να αυτό το Γεια σα, μανάρε. Λοιπόν, θέλω για την Παρασκευή, αν μπορεί, αυτό που είπε ο Μαρινάκη, ότι ο Μητσοτάκη βγαίνει εκτό τη χώρα για να μαζεύει χρήματα για τη χώρα του. Θα να το ενώσει με λαβρεδία μπισμπίκη από το κλάμα, με το ελέγχε τα όματα, το ψοχολογιάκι για ένα κάθε κάθεμο τραγούδι. Okay. Ο Κυριακό Μητσοτάκη, όταν βγαίνει εκτό συνόρων, προσπαθεί για τη χώρα του και εισπράττει κέρδη. Ελεείχε τα όματα! Σας θυμίζω ότι πρωταγωνίστησε για το Ταμείο Ανάκαμψης Η χώρα μας κατάφερε να πάρει 36 δισεκατομμύρια Πρωταγωνίστησε στο να δοθούν χρήματα Για να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι στην πανδημία το κολογιά, που απ τον μιλό, Ο κυριάκος Μητζατάκης βγαίνει εκτός ε, της χώρας για να εξασφαλίζει χρήματα ε, για τη χώρα του. Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι να με μια κυρία μισό-μισό. Μισό-μισό, το φαντάζεστε? Και το τραγούδι της Γαλάνη τόσο όποιον αρέσουμε». για του άλλου δεν θα μπορέσουμε». «Καλημέρα, θα μα ψηφίσει τι γίνεται». «Καμίσου». «Πώς να χωρέσουμε». Άστε στο διάλογο όλοι μαζί. Αποστολή! Έλα! Τι τάπα έφαγαρε φίλε προχθέ με τον Πολύκα από το Σπέντζα το Μαρκόνι με την αφιέρωση. Μα αφιέρωσε για UFO ρε φίλε. Τι περιμένετε να σου αφιέρωσε ένα. Λίγο Μάριο Τόκα που λέει ο λόγο. Ναι, πάρτο. Πάρτο. Πάρτο όφο. Τώρα σε έτρωγε αυτά, πάρτο. Παρ' όλα αυτά όμω, μία τελευταία ελπίδα έχω στην Ελένη του Λουκά, Θα σε παρακαλέσω να κινηθεί αυτή την κατεύθυνση. Και πέτει, ρε Ελένη, μια αφιέρωση σε παρακαλούμε την Παρασκευή. Ό,τι τραγούδι θέλει μπορεί να βάλει και γκόσπελ αυτή. Σιγά γκόσπελ είναι καλή περίπτωση. Γα Εντάξει, καλή πρόβλεψη είσαι όντως, σαν Δικάη. Αλλά πες να δούμε τι θα πει. Ναι? Η Ελένη Λουκάημες. Ζητάει ο κόσμος αφιέρωση για την Παρασκευή να κάνεις. Χριστώσανε. Άσε, μωρίδα, αυτά τα ξέρω τα έπανε. Περάσανε. Χριστώ. Αφιέρωση για την Παρασκευή, λέει. 40. Θα λέω ο Χριστός ανέστηκε Σαράντα μηνιά Σαράντα μηνιά Μπρε μπρε μπρε Σαράντα μηνιά Μη κύκλουσαν Για Παρασκευή για ποια Παρασκευή Απ' αυτή που έρχεται Γιατί τι είναι την Παρασκευή, η Παρασκευή. Κάνουμε αφιερώσεις την Παρασκευή και ζητάει ο κόσμος από σένα κάτι Που φτάσαμε Ναι αλλά τέλος πάντων Ναι. Μου, τι είναι. Μια αφιέρωση τι θες να αφιερώσεις κάτι που Μια εμιστολή του Ιησού Τι Καλία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 pale. Eh. y se hizo bermota les no Αφιερώνω σε τι? Στον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Αφιερώνω. Τι εννοεί, Λέω στον κόσμο, δεν... Πώς Πώ λέμε, αφιερώνω ένα τραγούδι. Κοίτα, αφιερώνω. Πώ λέει ο άλλο, σου αφιερώνω τα αρχήγια μου, κάτι τέτοιο. Τα βρε, δεν τρέπεσαι, εδώ. Το είπα για να συνεννοηθούμε. Έλα, σου πω, για πρόσεξε πώ μιλά, Τα καμπανέλια, κάτι χριστιανικό εννοούσα. Λέγε τώρα. Κοίτα, αφιερώνω το τραγούδι, το αγωνιστικό του ξηρούρι του πατριώτη. Πότε θα κάνει ξαφτεριά. Θα... Όχι, όχι, μην το αφιερώνω και το πει. Θα το βάλω εγώ Δεν χρειάζεται Αυτό πότε θα έλεξε Όταν θα κάνει ξαστεριά Τότε Πότε θα κάνει Πότε θα κάνει Ξαστεριά Παλιοκουμούνια έρχεται το τέλος Θα σας προειδοποιώ Ε ποτέ θα φλε Ε βαρίσει. Και εσύ είσαι παλιοκουμούνι Και έρχεται το τέλος του σατανά Να το ξέρεις Πότε ποτέ... Δεύτερη εξορία σας περιμένει, του φρέκου στο βουνδύ σα περιμένει. Να πάρω το, να πάρω το τουφέτσι μου. Σατανάζεσαι, έρχεται το τέλο σα! Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Βάλε την καινούριου μαζί με τον άλλον που λέγανε για τα σιξ, σιξ, σιξ. Και από πίσω να παίζει τον άμπερο, δεν πει σε παρακαλώ πολύ. Θέλει και λίγο ντάνσου ή δεν τέβη, γιατί κάποια στιγμή λέει χόρευε. Θα το δώσω. Θα το δω. Συμβίασέτο, συμβίασέτο, δεν είναι το θέμα. Έλα για. Συμβίασέτο, δεν έχουμε. Καλά είσαι βρε. Άρεψε να μαλάκα. Έλα για. Μήπω πίσω από αυτή την εκπροσώπηση τη Ισλανδία κρύβεται κάτι σατανικό. Ήρθε έκτη σε ψήφου στο κοινό. Ήρθε έκτη σε ψήφου στην επιτροπή και πήρε την έκτη θέση. Άρα έξι 666, 666. <Το>, <Το>, το διαφήμιζε σαν να είναι το 66. Μα <Το> έκανε like και η Σάτη με μας μακάρι Εδώ έχει μπει ο Βελζεβούλ μέσα της και χορεύει Δεν μιλάει η ίδια, έχει πει ο ίδιο ο σαντανάς ο έξω από εδώ από μέσα και χορεύει αυτή τη στιγμή κλακέντες Γι' αυτό η πολύ σωστά είπε λας Υιερέας, ο γέρον πρόδεμος εχθές Εξοργισμό χρειάζεται από τη γυναίκα Έξω! Άστονα. Στο όνομα της του Χριστού! Έξω! Θα μου, Πριν έρθει η νύχτα Το Σάρωντα έχουμε τέτοιο γάμο με τον σύντροφο μου. Κρίνουμε 49 έτη. Τι 49 yeah, μπορεί και, και με 50... πήρε φέτο να μου το πει του χρόνου, στα 50. Τα 50 φέτο θα γιορτάζω μαζί με την ναι. Θα γιορτάζω εγώ για 50 φέτο. Δεν πειράζει. Ο άντρα τα γιορτάζει για 100, απλά σε ενημερώνω. Εντάξει, θα γιορτάζει και 200, έτσι δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, άκουσέ με, θα βάλει την Παρασκευή την όμορφη πόλη. Τον αρέσει πολύ και το χαρίζω με την απέραντη αγάπη και τι συμπαράσταση που με δείχνει όλα αυτά τα χρόνια που τραβάω αυτό το. Να το βάλω κανονικά ή σεξιστικά. Να το βάλω όπω είναι κανονικά ή όπω το σκέφτεται ο άντρας σου μετά από 50 χρόνια που θα λέει ομορφη κοόλλη που θα περνάει και θα μείνει τίποτα παρατήρητο Πώς να το βάλω Μ' αρέσει, μ' αρέσει και αυτό δεν με πειράζει Πολύ διάλεξε Πολύ, πολύ εντάξει Η νύχτα έφτασε Τα παράθυρα is he